Εκεί είναι και κερατάει ασυστικά. Στα τέσσερα τους μαζεύα. Μελιά του πρωτοί Μας μέσα. Και μετά βγαίνανε οι φασίστες. Οι φασίστες βγαίνανε τη λαϊκή, κυρία τη λαϊκή βγαίνανε. Με Κουκουλοφόρου μα προχωρημένου προκαλούσαν να τα κάνουν σαπούνι εδώ τον κόσμο, ότι θα, λαδω, θα λαδώσουν χιλιάδε να μα κρεμάσουν και ρατούσαν ναζιστικά. Χάι Χίτλερ, Χάι Χίτλερ, δύο άτομα εκεί. Όταν φύγαμε και βγήκαμε έξω, μετά από λίγο, ομάδε κουκουλοφόρων με λωστού, με ξύλα, με πέτρε, πετούσαν Μολότοφ μέσα και, από το σχολείο και την ώρα που πετούσαν τι Μολότοφ, οι άνδρε των ΜΑΤ ψεκάζανε του εκπροσώπου των γονέων, Των αυτά το πρωί. Το πρωί έξω από το υπάλλη της Σταυρούπολης, δεύτερη μέρα που δεν γίνονται απλά επεισόδια είναι οργανωμένοι φασίστες μέσα από το σχολείο, μέσα στο σχολείο που επιτίθενται έξω σε διαδηλωτές. Δεν υπάρχει καμία εξομοίωση είναι οι μαύροι από τα έγκατα της ε, ιστορίας από τα σκουπίδια αυτά τα σκουλίκια που ορμάνε με μολότοφ σήμερα με καδρόνια και επιτίθενται Σε ανθρώπους που διαδηλώνουν απ' έξω. η αστυνομία ήταν εκεί και σε ποιους έριξε χημικά στους απ' έξω, λοιπόν ποτέ η αστυνομία για άλλη μια φορά μάλλον απεδείχθη ότι δεν ρίχνει εκεί που πρέπει αλλά κάνει πλάτες εκεί που θέλει όπως τη δολοφονία του Φίσα παρακολουθούσαν το ρουπάκι καρφώνει τον Παύλο Φίσα όπως τότε μετά Που είχαν συλλάβει μετά την επίθεση του Αιγύπτιου στο πέραμα, που είχαν συλλάβει του φασίστες και του έλεγε άλλοι μέσα στη Γαδά: Άλλαξε μπλούζα για να μην φαίνεται ότι είσαι τη Χρυσή Αυγή. Πάρει ένα άλλο μπλουζάκι. Είχε δώσει αστυνομία τότε στου φασίστε. Έτσι λοιπόν και σήμερα δεν προστάτευσε το σχολείο, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, αλλά έριξε στου διαδηλωτέ απ' έξω. Οι οποίοι διαδηλωτέ απ' έξω είχαν πάει να μοιράσουν υλικό, γιατί το βράδυ έχει μια συγκέντρωση και θα γίνει τώρα και θα είναι και. Πολύ πληθέστατη γιατί εμπλουτίστηκε και το σημερινό πρωινό με όλα αυτά τα έσχη. Εκεί ήταν και η ΚΝΕ Βεβαίω, ο Γιάννης Βασιλιάρης, γραμματέας της ΚΝΕ της περιοχής. Σήμερα μέλη τη ΚΝΕ μαζί με μαζικούς φορείς της πόλης, μέλη φοιτητικών συλλόγων, εκλεγμένους σε διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των εκπαιδευτικών. Τη Ομοσπονδία Γονέων Κεντρική Μακεδονία, άρα οι φορεί του μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος, που ε, ήμασταν από το πρωί μπροστά στο πρώτο και το δεύτερο επάλυτα στα το για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στους μαθητές του σχολείου που βίωσαν εχθέ τραγικές εικόνε όπου ακροδεξιά, φασιστικά, περιθωριακά, χουλιγκάνικα στοιχεία. Μέσα από το σχολείο εξαπέλυσαν επίθεση σε κέντρος του διευθυντικού συλλόγου που γίνονταν εχθές. Το σκηνικό αυτό με πολύ αναβαθμισμένο περιεχόμενο, με πολύ πιο αναβαθμισμένο οργάνωση και εξοπλισμό συνεχίστηκε και σήμερα. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι το σημερινό περιστατικό επίθεση με αρκετές βόμβες μολότον, Με αρκετές πέτρες, ξύλα, Μέσα και πάλι από το σχολικό χώρο Την πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης όπου παρίσφρησαν Στοιχεία χουλιγκάνικα, περιτοριακά Φασιστικά, άσχετα Καμία σχέση δεν έχουν με μαθητές Και με την εκπαιδευτική διαδικασία Επιτέθηκαν Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις Κάλυψαν του επιτιθέμενους, ψέκασαν του διαδηλωτέ, επιτέθηκαν και έφραξαν τον δρόμο του διαδηλωτέ οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσει με πέτρε, μολότοφ, ξύλα ε, από διάφορε κατευθύνσει εδώ πέρα στην περιοχή και έχει μεγάλη ευθύνη και η διεύθυνση του σχολείου, η οποία γλύπτει τα σκήρα τη για αυτά τα περιστατικά, δεν κατονομάζει και δεν αναδεικνύει ποιοι ευθύνονται για το γεγονό ότι οι δύο συνεχόμενε μέρε μέσα από σχολικό χώρο γίνονται τέτοιου είδου. κουλιγκάνικες βολοφωνικές επιθέσεις και οι φασίστες θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας και πίσω από τα σίδερα της φυλακής Ο γραμματέας εκεί της τη περιοχής βλέπω εδώ στέλνει η ένα ένας ακροατής, ο Γιώργος και μου λέει δεν είμαστε φασίστες, είμαστε Έλληνες εθνικιστές και θα πηδείξουμε όλα τα κομμούνια το λέγω το γράφει σωστά τους καταστροφείς της πατρίδας μας και εσάς μαζί αν χρειαστεί ζήτω το έθνος. Παρε φόρα, Γιώργο, παρεφό Руки, руки, руки, руки Συμπλοκή στο πρωί και αν ακούσατε, φωνάζουν κάποια συνθήματα οι απ' έξω, οι από μέσα ρίχνουν μολότοφ στου απ' έξω, οι μαύροι από μέσα. Τώρα, πώ μπήκαν και τι έγινε, εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί είναι η δεύτερη μέρα που μπαίνουν. Και είναι ένα μέσα σε αυτού εδώ, αν το προσέξετε και το ξανακούσετε, λέει: Ε, μα βαράνε ρε, δεν μπορεί να καταλάβει ότι η αστυνομία βαράει του έξω και όχι αυτού που κάνουν την επίθεση, γιατί η επίθεση έγινε από μέσα. Δεν ήταν δύο οι μέσα και η έξω και άρχισαν να ανταλλάσσουν. Και να πετάνε ταυτόχρονα δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από του μέσα, μέσα από το σχολείο, που δεν φανόντουσαν ότι είναι, γιατί μάλλον δεν είναι και μαθητέ ή δεν είναι στην πλειοψηφία του μαθητέ. Και άρχισαν ξαφνικά στου απ' έξω, που πολλέ φορέ έξω από σχολεία, από ιδρύματα, από φωμ, φο... άλλα κτίρια, γίνονται συγκεντρώσει. Μοιράζεται ένα υλικό για μια συγκέντρωση που θα γίνει αύριο, μεθαύριο ή δεν ξέρω εγώ τι. Σήμερα μοιράζαν υλικό για τη συγκέντρωση που θα γίνει το βράδυ. Και ξαφνικά έκαναν επίθεση με δολοφονικό χαρακτήρα και δολοφονική πρόθεση, όπω. Έχουμε συνηθίσει και είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά γι' αυτό στεκόμαστε ιδιαίτερο σε όλο αυτό γιατί ξαναρχίζει πάλι για κάποιο λόγο για πολλούς λόγους μάλλον να ξαναβγαίνει όλο αυτό στην επιφάνεια και αποδεικνύονται ότι είναι και μαύροι και φασίστες γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και πλάνα που χαιρετάνε ναζιστικά στέκονται εκεί όρθιοι και χαιρετάνε με προτεταμένο το χέρι Ναζιστικά. Έβγαλε ανακοίνωση και η κυρία Κεραμέο, η οποία λέει: Οι βίαιε συμπεριφορέ σαν αυτέ που σημειώθηκαν στα Υπάλλη Σταυρούπολη είναι απολύτω καταδικαστέ και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές Με μονομένε ομάδε δεν μπορούν να στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μα, μπλα μπλα μπλα κτλ. Δεν είναι με μονομένε είναι φασίστε που είχαν μπει μέσα στο σχολείο και να ζητήσει και το λόγο γιατί το και δρούσαν ανενόχλητο και πώ η αστυνομία ζωτήσει και το Θεοδωρικάκο με το παρελθόν του πως η αστυνομία αντί να ασχοληθεί με αυτούς που έκαναν την επίθεση με τα καδρόνια άρχισε να ε, ρίχνει χημικά στα θύματα είχαν τα καδρόνια, είχαν τις Μολότοφ είχαν και του αστυνομικούς από πάνω να τους πετάνε, το, να τους ψεκάζουν και να κάνουν αυτά που ξέρουμε ότι κάνει η ελληνική αστυνομία Υπάρχουν και ποιες ομάδες είχαν από εκεί. Με πλήρη ανοχή τη αστυνομία και πλήρη ανοχή τη κυβέρνηση και των εκτελεστικών. Και φελοβιένουν από, από εκεί παρακρατικέ και βασιστικέ ομάδε. Τι συζητάμε, πώ μπήκανε οι μολόγοι στα σχολεία με κασεκίνε, από εκεί μπήκανε. Δεν το ξέρουν όλοι, το βλέπουν. Για τι θεματικέ ασφάλειε τι κάνουν ακριβώ. <αργότερο>. Ανοχή τη πράξη και αστυνομία του ασύστερου. Με κασετίνες μπήκανε. Έχει δίκιο εδώ. Ένας από του ανθρώπου που βρισκόντουσαν εκεί απ' έξω επικράτησε ιδιαίτερη ένταση. Ακόμη δεν έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα. Και ξαναλέμε το βράδυ στην πλατεία Τερψιθέα στο απόγευμα. Εξήμιση ώρα έχει συγκέντρωση στην Σταυρούπολη. Μια απάντηση σε όλα αυτά και στους ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα μπορεί να είναι το κομμάτι που ακολουθεί μετά το σχετικό ηχητικό. Είστε Ι Αι κοτραγούδην δεν τιποτά. <Σιλίε> του αδόλφου τα εγκοινά, η σαββούρα του τουνιά, κάνουνε πως δεν χιμούνται, του παπούτου στο τάλκα, τους αράντα πέντε Απρίλης, κι ο αδόλφος με λίγο Ρε τι μου κάνε ω με τον στράτο. το κοκκίνο στρατό. Το σφυριακό στο κεφάλι, το δρε στο λαιμό. Τζαμπά οι αστυμαστοί να του σβήσω το καημό Και μπε λάτε έχουν πάλι με το γεωργιάννο. Κι όλο εσκούζει αδόλφος, μες στα Απρίλη φωτιές Μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές Και οι αριλακίζουν αντίλοπες παρδαλές Όχεβα oh, μου! Σουσίαζουν και Για σημαία, Για σημαία, Η περαστική βεβαίω του αδόλφου τα εγκώνια. Αυτό το πολύ ωραίο, τσιλαϊκό τραγούδι να ακούγεται σε τέτοιε στιγμέ. για να θυμόμαστε να κάνουμε και τους συνειρμούς δεν είναι μόνο αυτά που έγιναν εκεί δεν είναι εδώ ο Ακροατής που λέει ότι είμαστε φασίστες είμαστε εθνικιστές, φασίστες είναι ουσιαστικά και απορώ γιατί θέλει να διαχωριστεί ε, είναι και όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι, τους βλέπω στο Twitter που από το πρωί εξομοιώνουν τους έξω και τους μέσα η μέσα είναι με καδρόνια, μολότοφ Δεν ξέρω γιατί τι άλλο μπορούν να είχαν, Έκαναν επίθεση στους έξω, τους εξομοιώνουν γιατί έτσι πάντα γίνεται. Είναι γραβατωμένοι, ωραίοι τύποι, καλλιεργημένοι που θέλουν δημοκρατία, ισονομία, δικαιοσύνη. Έχουν μια μανία με το δίκαιο και την απόδοση της δικαιοσύνης. Και εδώ με την πρώτη ευκαιρία αρχίζουν τις εξομοιώσεις και τους βάζουν όλους στο, στο ίδιο καλάθι. Και τα θύματα που έφαγαν το ξύλο και αυτούς που έριξαν. Το ξύλο, να αλλάξουμε λίγο, θα γυρίσουμε πάλι σε αυτά, να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Χτες ο Πρωθυπουργό, μετά τις τρεις φρεγάτες που πήραμε και όπως γράφουν τα νέα σήμερα, πληρώσαμε δύο, πήραμε τρεις, όπως τις πίτσες. Με μπίπ αυτό γίνεται ακριβώς όπως αφορά τις φρεγάτες. Αλλά το προσπερνάμε, τους τη φέραμε των Γάλλων, μετά λοιπόν από όλο αυτό γύρισε... Στην Κρήτη, πήγε στην Κρήτη γιατί έχουμε το σεισμό εκεί, του σεισμοπαθεί. Να θυμίσουμε ότι γύρω σε 150 σκηνέ έχουν αισθηθεί από το πρώτο βράδυ. Πήγαν οι σκηνέ και μόνο αυτέ, τίποτα άλλο. Σε ένα τσιμέντο εκεί στρώσαν τις σκηνές, χωρίς τρώματα, χωρίς κρεβάτια, χωρίς τους τους τι σκηνέ χωρί στρώματα, χωρί κρεβάτια, χωρί απολύτω τίποτα. Του άφησαν του ανθρώπου, πήγαν ό,τι πήγαν εκεί για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Πήγε και ο πρωθυπουργό χθε, καμαρώντα να επιθεωρήσει τι ακριβώ έχει γίνει και πώ το κράτο. Ε, αγκάλιασε ή έδειξε τη στοργή τους τις πρώτες δύσκολες ώρες εκεί όμως ήταν και κάτοικοι Όχι όχι πάντα. όχι 80% είναι Όχι το πορύφωμα. Όχι όπω πάντα τουλάχιστον. Γιατί εγώ έχει καταστραφεί η τοπική κοινωνία και από τον κορονοϊό, ένα τώρα. Και τώρα, αν δείτε, δεν έχει γίνει κανένα κατάστημα και υπάρχουν άνθρωποι χωρί σπίτια. Έχει μια κατάσταση σε παράδεικτη λέει στο πηξιακό, έτσι. Η οικογένειε εκτό των τσιμέντων. Απαράδεικτη κατάσταση. Ήρθαν οι σκηνέ και ζητάνε από και Έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε Έχουν έρθει όλα σήμερα Θα στεγαστείτε κανονικά Και θα ξαναφτιάξετε την πόλη από την αρχή Σωστά αυτή τη φορά όμως Σωστά Πάλι στο κόσμο καθόλου κόσμος Όσο τα μέσα ενημέρωση αυτή η λύθεια Γιατί η είναι στη βάση της Προπαγάνδα για να ξεπλύνει ό,τι μπορεί να ξεπλύνει. Τόσο πιο πολλοί θα τσιμπάνε. Βέβαια δεν του είπαν το γνωστό σύνθημα που κυκλοφορεί του τελευταίου μήνε στους δρόμου. Αλλά όμω εδώ ακούσατε, κατευθείαν το πιασε η κυρία, πάλι η ευθύνη σε εμά. Και όταν έλεγε ήρθαν οι σκηνέ, ήρθαν μόνο οι σκηνές, δεν ήθελε τίποτα άλλο. στα τσιμάντα κοιμόμαστε. Τα είπαν όλα κανονικά όπω έπρεπε. Τα καλά είναι, να πάμε τώρα στα καλά μετά από όλα αυτά. Υπάρχουν και καλά στην υπόθεση. Υπάρχει ένα τεράστιο καλό, θα καταλάβετε ποιο είναι, μα το λέει ο Υπουργό Ανάπτυξη. Ξέρετε, ο καπιταλισμό, που είναι ένα σύστημα το οποίο πολύ λιδωρείται στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε αριστερολαγμία, είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα. Σα το λέω τώρα, ιστορικό επιστήμο, στην ιστορία τη Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα ο καπιταλισμός, ή ο το καλύτερο σύστημα στην ανθρωπότητα. Σα λέω τώρα, ιστορικό επιστήμο, στην ιστορία Το λέω ιστορικό επιστήμονε στο δεύτερο ανθρωπότητα. Δεν έχει παίξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμού στο καλύτερο σύστημα στα πόντα. Δεν είναι ότι το λέει οποιοδήποτε λέει ένα ιστορικό επιστήμονα. Το λέει, το λέει μόνο του για τον εαυτό του. Λέω ότι είναι ιστορικό επιστήμονα, άρα η γνώμη του έχει άλλη βαρύτητα, έχει την βαρύτητα. Και λέει ότι ο καπιταλισμό, το βλέπουμε, το ζωή μου είμαστε όλοι μάρτυρε, είναι το καλύτερο σύστημα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Το λέει ένα ιστορικό επιστήμονα είχε και δεύτερο μέρο γιατί το τεκμηρίωσε. Δεν έχει πάξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμού το καλήτρος μας τα ρομποτά. Είναι το μοναδικό που επιτρέπει την να το να εάν να τη Με στο παρόταν χορεύεις Μάτια μου γλυκά Τι λέει λοιπόν ο καπιταλισμός εδώ Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα ο καπιταλισμός Είναι το καλύτερο σύστημα στα ροπότητα Γιατί ο καπιταλισμός παραμένει το μοναδικό σύστημα Που όταν βρίσκονται σε ένα διέξοδο ξαναπαίνει μπρος Αυτό το τελευταίο έχει δίκιο. Μόνο που ανά 10 σχεδόν χρόνια βρίσκεται σε αδιέξοδο ο καπιταλισμό, ξαναπαίρνει μπρο είναι η αλήθεια. Αλλά πώ, τι έχει συμβεί στα ενδιάμεσα, γιατί και εδώ, σε μια φάση, να, ο καπιταλισμό είχε μια κρίση, έτσι όπω εκφράστηκε στον κόσμο και στην Ελλάδα, ξαναπαίρνει μπρο. Με τι απώλειε, τι έχει γίνει. Στα εργασιακά δικαιώματα, στι τσέπε ολονών στου λογαριασμού όλων, στα μαγαζιά που δεν υπάρχουν πια, στη νεολαία που βρίσκεται έξω. Σε παλαιότερε εποχέ και δεκαετίε ο καπιταλισμό όντω πήρε μπρο. Αφού είχε κάνει κάτι πολέμου για να ξαναπάρει μπρο και τώρα όπω βλέπετε και όλο το περιβάλλον φορτώνει. Κανονικά γιατί έχει ένα αδιέξοδο από το 2008 και μετά ο καπιταλισμό που δεν μπορεί να το κλείσει αυτό το αδιέξοδο, δεν μπορεί να το γιατρέψει. Ενώ από τη Lehman Brothers και μετά την οικονομική κρίση και βλέπετε πώ σιγά σιγά εξελίσσεται και πώ φορτώνει ο πλανήτη. Σε όλα τα μέτωπα και στη γειτονιά μα, δυστυχώ, και σίγουρα όταν έχει κρίση που την έχει, ξέρει πώ θα τη λύσει. Τρώγοντα ανθρώπου, ανθρώπινο κρέα, εκατομμύρια αθώου, όπω έχει γίνει και στο παρελθόν. Όταν δεν κάνει πολέμου, κάνει οικονομικού πολέμου. Με τα γνωστά θύματα, όπω τα βλέπουμε, τα ζούμε, μάρτυρες μπορεί να είμαστε όλοι μα. Αυτά τα λέει ο ιστορικό επιστήμονα όμω, να κρατήσουμε αυτό. Ο ιστορικό επιστήμονα, ο οποίο μπορεί να κρίνει αν κάποιο Στραβός είναι ο κύριο Τσίπρας Αγαμμα το δεν δεν είναι τη Βουλή προχθέ που θεωρεί των τσίπρα, τον λέει και και λίγο πριν ακούσουμε να λέει για τον καπιταλισμό ιστορικό επιστήμονα. ακούσουμε τώρα τον ιστορικό επιστήμονα μαζί με τον αδερφό του. Δεύτερη κύριε Δεύτερη πράξη σε Αν βάλετε τώρα μία μέθοδο των τριών. Ο πόσο έμεινε έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνε και άλλοι έξω άλλους 6 μήνες, 30 μήνε κοντρά 2. 30 μήνες στους 2 στους μήνε, πόσο σχέζα τώρα που κυβερνάει Φεβρουάριο, 2. Μάρτιο, Απρίλιο, 3 μήνες, μήνες. στους 3 μήνες 2 πάχνουμε θα έχουμε περιεχομένου στους 30 μήνε πόσο, πόσο πόσο πάει πεθατοδοτριόν 10 10 πάνε 2 παραπάνω, 2 το μήνα έχουν κάνει 2 στους 3 μήνε. στις 3, 2 στους 30 πόσοι είναι 3 επί 2, 30 διά 6 είναι 30 διά 6, 3, 4, 6, 18, 4, 6, 24, πόσο παρελθείτε. Όχι, παιδί μου, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, α, 60, 60 διά 60 διά 3. Σωστά. Πόσο είναι 63; διά 10. Είναι το διπλασίο του 5, το, το, γιατί ψάχνανε 30 δια 6, ψάχνανε και δεν βρίσκανε, ψάχνανε πολλά, ψάχνανε τα πάντα σε αυτό το ηχητικό. Είναι παλιό βεβαίω. μαζί με τον αδερφό του που κάνανε τις εκπομπές και προσπαθούσε να κάνουν την αναλογία, πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, PNP, έφερε ο Σαμπαράς και πόσες είχε φέρει τότε ο Τσίπρα στο πρώτο τρίμηνο και έγινε όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο, σε ζωντανή πάντα. Σύνδεση τότε με τι εκπομπέ που παρακολουθούσαμε, γιατί είναι ιστορικό επιστήμονα. Βέβαια δεν είναι μαθηματικό, αλλά είναι ιστορικό επιστήμονα. Μπορεί να μην ξέρει πόσο κάνει 30 6, αλλά όμω ξέρει ότι ο καπιταλισμό είναι το καλύτερο σύστημα και μέσα από τι διεξόδου του ε, μπορεί να λύσει τα θέματα, στις κρίσεις του. Και ξέρει ότι στον καιρό τη ειρήνη έρχεται το κεφάλαιο, σαμποτάμι και τι ακριβώ κάνει η εξουσία. Λοιπόν, άρα θα αφήσουμε τον καπιταλισμό να λειτουργήσει. Τι λέει λοιπόν ο καπιταλισμό εδώ, Οι άνθρωποι κυνηγάνε το κέρδο του. Τι βλέπω στην Ελλάδα από όλα χρόνια, μεγάλο κέρδος. Τι θα κάνει το ποτάμι όταν βγει στο δρόμο για να πάει στη θάλασσα, θα πάρει την κατηφόρα να πάει στη θάλασσα. Αυτό θα κάνει και το κεφάλαιο. Η επενδύστηση λένε. Είπατε Εμείς ποι? αυτό που κάνουμε, χτίζουμε την κίνη να έχει κατηφόρα για να καταλάβει το κεφάλαιο και το, το να πάει. Айди мале, кува тач гитар, ки ти-ти-ти так. Айди мале, кува тач гитар, ки ти-ти-ти так. Да не хипакси, пчо Βάλαμε αυτό το τραγούδι για να ότι ο, με γυφτικό τρόπο κανονικά συγγνώμη από τους αλλά ταιριαζεί να γλεντήσουμε ότι ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα στην ανθρωπότητα επειδή το λέει ένας ιστορικός επιστήμονας, όπως τον έχουμε συνηθίσει αγαπήσει από τις οθόνες μας εδώ είναι η κάθε μέρα 2 10 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. αν τον ακούτε λίγο βραχνώ που δεν είναι και τόσο είναι επειδή χτες βράδυ τραγούδισε στο Καλλιμάρμαρο μαζί με όλους τους την αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού για τους πυρόπληκτους τη βόρεια Εύβοιας ήταν μια πολύ ωραία παράσταση με παλμό είπε τα δικά του εκεί μαζί με τους καλύτερου. ζητάτε να το αναρτήσουμε σε βίντεο αν το έχουμε θα το βάλουμε και εμείς πρέπει να το δούνε όντω και να το δούμε Πάρτε τον τηλέφωνο, πάντω εκεί. Απαντάει radio.parpolitik.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένα.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένα. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένα Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και σχόλια. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού μα. Πάει στι πρώτε διαφημίσει. Εχθέ, μετά από πάρα πολύ καιρό, έκανα και ένα τηλεόραση γιατί θέλω να δω για το σεισμό κάτω στο σπίτι μου, ας πούμε, και τα λοιπά. έτσι Στην Κρήτη. Ο ναυτικό είμαι και ενημερωνόμουν από εκεί. Τελείωσε το θέμα με του σεισμού. Πιάσανε το θέμα με τις φρεγάτε. Και είπε ο Πρετεντέρη, επί λέξη, βάλτο να το δίδρεφε, φίλε, θα τρελαθεί στο γέλιο. Ότι αναγκάσαμε, λέει, του Γάλλου να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το είπε, επί λέξει. Έτσι, oh. ακριβώ όπω το λέω. Oh, oh, oh, oh. Επίση... Οι Γάλλοι δεν είχαν περιθώριο μια νέα είτα, θέλανε μια επιλογή. Μια... Επιτυχία, πάση θυσία, βάλαν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, μα δίνουν κάτι παραπάνω, μας δίνουν και του στον εξοπλισμό. Θέλω να πω και οι Γάλλοι κάναν το κατητή του. Οι κερδισμένοι και οι Ζιόβριτο είμαστε εμεί. Ναι, ναι, ακριβώ έτσι το δω. Και καλά θα είναι πιο εξοπλισμένε από κανονικά. Θα έχουν και τα εγώ κι αυτά. Δεν έχει το αυτό. θα Μα είχε λίγο χιούμορ, δηλαδή λέει, δεν το πωρε αυτό να πούμε θα, θα, θα, θα, τους κάνει, θα, θα βάλει τους ανθρώπου εδώ πέρα να μου κάνουν ε, καζούρα χωτρή Δεν γίνεται να το πω έτσι, λίγο χιούμορ αν είχε θα καταλάβαινε πόσο δούλεμα σπικώνει αυτή η κουβέρτα. Καλή σα μέρα. Πριν από καιρό, πριν από τι διακοπέ του καλοκαιριού, αλλά λείπατε μετά και δεν μπορούσα να σα το πω, βγήκε ο Μπογδάνο σε μία από τι εκπομπέ του. Όπου φαίνεται ότι επειδή είχε ακούσει πέρυσι τον Νοέμβριο το σχόλιο που είχα κάνει για την προέλευση του ονόματό του, έκανε το εξή καταπληκτικό σχόλιο, το οποίο έχει περάσει στα ψηλά, μόνο δεν το έχουν προσέξει. Ότι η οικογένειά του είχε αριστοκρατική καταγωγή από τη Ρουμανία, όπου το οικογενειακό του όνομα ήταν Μπογδάνοβιτ. Φυσι... Όχι Μπογδάνο, αλλά Μπογδάνοβιτ. Όπου βέβαια δεν ξέρει ότι το β είναι μανιάτικο, το είδη είναι ποντιακό ας πούμε ή το Άκης κριτικό το είδη το Μποκτάνοβις πάλι σημαίνει ο γιος του σκατά, του Μποκτάν δηλαδή του Μποκτάν, κατάλαβες αυτό Αυτό που έχετε εντρυφήσει πολύ μ' αρέσει. Ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέε. Γαλλικέ φρεγάτε μπελαρά για το πολεμικό μα ναυτικό. Ο Μητσοτάκη που ανακοίνωνε με περηφάνεια, εθνική περηφάνεια τα Μπελχάρα, τώρα τι φρεγάτε, για κάποιου πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χαίρονται, ρε παιδί μου, και αυτή δηλαδή είναι αυτοί <σοπό> γιατί έχουμε τώρα μια φρεγάτα αναβαθμισμένη. Έχουμε την καλή. Θα του γάμψουμε, <σοπό> μάλιστα. Είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαστε δυνατοί και, ε, ναι, και γαμίσμα, <σοπό> <σοπό> αλλά... Είναι μια επιβεβαίωση ότι μια χαρά παίζουν τα, τα παιχνιδάκια του με του Τούρκου. Απίλησε με λίγο για να υπερχρεώσω το λαό φρεγάτε από τη Γαλλία που είμαστε σήμερα. <χειτάχα> Καταρχά ρε, φίλε την ίδια ώρα που ότι τις φρεγάτες για την τουρκική απειλή, μίλησε για συνεννόηση που θα κάνει με τους και υποχωρήσει. Πού καλά θα κάνει εδώ. Ωραία, άμα πιστεύω... αμοιβέ τι, τι θέλουμε τι φρεγάτε. εγώ τι θέλουμε τις φρεγάτε. Επειδή τα γαλάκια με τους και τους για τα οι του και για τηλέφωνο που πήρα από τους Δωράκια, ε, ε, Ωραία, πάει, έτσι Ωραία, μα... έτσι κάνω κι εγώ δώρα. Έτσι, έτσι κάνω, έτσι κάνω δώρα, βεβαίω. Σωστό, βεβαίως. θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Αποστολή. Μπάπο! Γεια yes. σα! Άμορφη, η χαμένη και για τρίτο εμβόλιο θα καταφέρει εσύ. Έ μου έχεις πει να πάρω να δώσω σήμα ότι δεν έχω κακαρόση. Όλα καλά. Κακαρόση, καλά είμαι, καλά. Ζή, το έκανε στην τρίτη δόση για να ανοίγει η πλατφόρμα, θα πα. Τι λε? Να πα να κάνει την τρίτη δόση. Θα κάνω, ναι. Α. Ναι, ναι. Να σου πω. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή, αν μπορείτε κάποια Μη βάλτε πάλι τον ύμνο Α, γι' αυτό σ' άρεσε, γιατί είχε τα αιμήτικα Ναι Άρε παλιού κουμούνι μπάμπο μπάμπο αλλά Το χούι δεν φεύγει Κουμούναλο Κουνούμαλο Κουνούμαλο ή μπάμπο Στο διάλο ανώμαλοι όλοι Κουμούνι, κουμούνια, ανώμαλα όλα κουνούμαλα Ναι, ναι, ναι Εντάξει εγώρι μου Εντάξει, άντε θα σου βάλω έτσι λίγο ύμνο τώρα να γουστάρει. Ναι Είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα. Σας το ιστορικό είναι στο Δεν έχει πάξει πιο επιτυχημένο σύστημα ο καπιταλισμός, το καλύτερο στα Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά που λέει, αλλά εφόσον τα λέει ο ιστορικό επιστήμονα και επειδή είμαι του ορθού λόγου και τη επιστήμονε, δεν έχω παρά να αποδεχθώ την άποψη του ιστορικού επιστήμονα. Οπότε, ο είναι το καλύτερο σύστημα που έχει έρθει στην ανθρωπότητα. φαντάζομαι, αν και ένα Το, στο Μεσαίωνα θα έλεγε ότι η φεοδαρχία είναι το καλύτερο σύστημα της ανθρωπότητας. Στην πορεία έρθει ο καπιταλισμός και στην πορεία ακολουθούν και άλλα έτσι όπως θα πάει ο καπιταλισμός. Χτες το Σταρκ ξέπλυνε για άλλη μια φορά το Λιγνάδι, είναι προφυλακισμένο στις φυλακές Τρίπολης, εκεί έδωσε μια παράσταση. Πήγανε διάφοροι, ήταν την παράσταση, συγκινήθηκαν πάρα πολύ στο Σταρτ, στην εκπομπή τη Κουτσελίνη. Πήγε και αντιπεριφερειάρχη ο κύριο Λαμπρόπουλο, συγκινήθηκε και αυτό και όλοι μαζί κλαίγανε και συγκινώντουσαν που ο Λιγνάδης έκανε μια τόσο ωραία παράσταση στη φυλακή. Ήταν μια παράσταση, εγώ θα έλεγα συγκινητική. Έγινε μέσα στο προάγλιο των φυλακών την περασμένη Παρασκευή. Είχε ενταχθεί στα πλαίσια των εορτασμών τη Τρίπολη για, για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Κάποια στιγμή κάποιοι από εσά του έτσι του. άνθρωποι που πήγατε να δείτε αυτή την παράσταση και που ήσασταν σημαντικά πρόσωπα δακρύσατε. Ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή σας έβαλαν θα, τόσο πολύ θα λέω, πολύ... Ότι είναι έτσι, θα λέω. <laughs> ένας λοιπόν ο οποίος ε, έκανε μια αναφορά η οποία είχε να κάνει και με την πατρίδα ε, πολύ συγκινητική κατέθεσε Α, την ιστορία του την... και θέλω να πω Παρακολουθούσαν... την έτσι, αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς ότι αυτό έκανε τους πάντες να δακρύσουν Δεν ήταν στη φυλακή ανήλικα, θα δάκρυζαν και αυτά. Όχι με αυτό που βλέπανε στην παράσταση, με αυτό που θα θυμόντουσαν. Έτσι λοιπόν, πως ένα κανάλι, το Στάρ δεν ήταν στο Δελτίο που είχε πει ότι αδίκως είχε φυλακ... κατηγορηθεί, κατηγορηθεί τότε στις αρχές, ο Λιγνάδης, ο πολύ καλός ηθοποιό που είχε παρασύρει τότε τη Λίνα Μενδώνη, τα θυμόμαστε όλοι, τον Γενάρη, Μάρτη, πότε είχαν γίνει φλεβάρη κάπου εκεί, Ε, έτσι λοιπόν, για δεύτερη φορά, μετά από μήνε, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ξεπλήματο, καθαρίσματο, ώστε να έρθουν μετά οι αποφάσει τη δικαιοσύνη να τον παραδώσουν αγνό και αμόλυντο στην ελληνική κοινωνία. Η φόφη, έχουμε εκλογέ στο Πασόκ, κοινάλ, κοινάλ λέγεται. Μπορεί να ξαναγίνει Πασόκ, δεν ξέρουμε. Έχουμε εκλογέ 5 και 12 Δεκέμβρη. Αν είχατε μια απορία, είναι τέσσερι υποψήφοι. Ε, η φόφη λοιπόν βγήκε χτε και μίλησε για το αίμα που νερό δε γίνεται. Στο αίμα μου κοιλάει. το Πασόκ. Πετύχαμε λοιπόν με τις κινήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα οι πολίτες να νοσταλγούν το Πασόκ, να νοσταλγούν τις καλύτερες στιγμές που έζησαν με το Πασόκ και όχι να το βρίζουν ή να μιλούν άσχημα γι' αυτό. Υπάρχει μια τάση στα social media κυρίως ως μια cult αναφορά στο Πασόκ και γενικώς επειδή τα έρχονται και ξανά έρχονται με διάφορους τρόπους ως μια νοσταλγία για τα Για βίντε καταστάσεις, καταστάσει. Κάπου εκεί μπλέκεται και το Πασόκ. Η Δημητρία Γιάννη, ο Ανδρέα Παπανδρέου, τα λεφτά που έδωσε, τα τσαβόλα στα όλα. Αυτό γίνεται. Αυτό όλο τώρα το, το φέρνει η φόφη στα μέτρα τη και λέει ότι ο κόσμο νοσταλγεί το Πασόκ. Προφανώ νοσταλγεί την καλή εποχή, όποια και αν ήταν αυτή, σε σχέση με τα μνημόνια που ήρθαν στην πορεία. Αλλά το Πασόκ, Πασόκ μα. έφερε το του στην Ελλάδα το μεγάλο σοσιαλιστικό κόμμα που δεν θα το έφερνε με τίποτα το του και γι' αυτό και το ψήφισε ο λαός με 43% στο Γιώργο Παπανδρέου για να μην φέρει Δουνουτού και για να μην φέρει λιτότητα γιατί λεφτά υπήρχαν τότε και μετά έφερε όλα τα υπόλοιπα στο εξωτερικό πάμε πάρα πολύ καλά κυρίω σε μια πολύ συγκεκριμένη ήπειρο Πιστεύω ότι ο ρόλος της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει αναβαθμιστεί διότι η Ελλάδα είναι παρούσα σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν. Η Ελλάδα είναι πλέον συνομιλητής ουσιαστικός σε όλα τα θέματα της περιοχής μας. Όταν λέω όλα εννοώ όλα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι Ε, το πόδι είναι μια λαϊκή έκφραση, δηλαδή είναι παρούσα και σε θέματα τη Αφρική. Πάει Αφρική. Πατήσαμε πόδι και έχουμε μπει και στην Αφρική. Τα πάμε τόσο καλά στην Ευρώπη. Οπότε είπαμε να πατήσουμε πόδι και στην Αφρική. Ένα σκυλάκι που ούρλιαξε κάποιο το πάτησε προφανώ δεν ήταν ο πίνατ. Ο πίνατ έχει πιο χοντρή φωνή. Και ζει στο μαξί μου. Εδώ μιλάμε τώρα για το γραφείο ή σπίτι τη Ντεόρα Μπακογιάννη. Λάω τώρα μέρο δεύτερον. Παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτού του ανθρώπου που κάνουν αυτήν την εκπομπή. Ακούνε μικρά παιδιά. Είναι δυνατόν να λένε τέτοιε ισχρολογίε για οποιονδήποτε. Τι είπανε, πείτε μου λίγο να το σημειώσω. Τι να σημειώσω, ρε λέδε, αυτά τα ισχρόλογα, με μη ξεμαχτεί που, που τα δίνετε στο μυτσοτάκι, στον κάθε μαλάκα. ή το. Να μην μη... μιλάτε με ισχρόλογα κι εσεί όμω τώρα. Τα ισχρόλογα που λέτε και ακούνε τα μικρά παιδιά. Μισό ε... τα μικρά παιδιά δεν έχουν σχολείο γιατί ακούνε Πες. Αγάπη μου, ακούμε εμεί. Και τι θέλει και ακούνε τα παιδιά. Α. Είναι σε αυτέ οι εκφράσει που του γιαθεί. Δηλαδή, αφήνε... εσείς προτιμάτε να τα ακούνε στο σχολείο αυτά, Αυτή είναι ευθεροστομία Αυτός Αυτό ο μη σεβασμό. Όταν βρίζετε, αφήνετε τον κόσμο να λέει τέτοια χειδέα πράγματα για οποιονδήποτε τύπο. Μισό λεπτάκι όμω, είχαμε βάλει το απαραίτητο μπίπ που προβλέπετε. Δεν μου αρέσει καθόλου αγάπη μου. Συγγνώμη. Εγώ είμαι. Μα είχαμε μπύψα, πίσω... λέω. Να σας πω, δεν ξέρω τι λέτε, εγώ σας παρακολουθούσα και από το sky Τώρα εδώ έχετε ξεφύγει, δεν ξέρω ποιος τα γράφει και ποιος τα λέει Αναπρέπει να ελέγχετε και το στόμα του κάθε άλλη τώρα που βγαίνει Να βγάλετε από δυναία το για τον κάθε πολιτικό Σταναδατέ, αυτά είναι όταν ψηφίζουν όχι όταν πηγαίνουν στον αέρα να βρίζουν τόσο χιβέα Γιατί όλοι μπορούμε να βρίζουν. Αλλά πρέπει να έχουν και αγωγή, να, γιατί ακούνε μικρά παιδιά, τέλει και μία και πάρουν, ρε παιδιά. Πώ γίνεται, τόσα κακή ο Μα τώρα εσείς σοκαριστήκατε με τη βρισκιά, δεν καταλαβαίνω. Δεν αγωριν, γιατί με τα παιδιά εδώ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέρα μεσημέρι, επειδή είναι μια εκπομπή που λέει ο, το παιδί, ο ένα από του δυο, ο Αποστόλης που λέει τα, τα ωραία του για την πράγματι, λέει, αλλά καμιά φορά από αυτού που βγαίνουν. Δεν ξέρω πόσο ανέκτη, αν εγκέφαλη είναι. Ε, ξέρω... Είναι και ο κόσμο όμω, συγγνώμη, υπάρχει ατομική ευθύνη, για να δεν πληρώσουμε εμεί. Ναι, δεν παιδί μου, αλλά σου λέω. Καταλαβαίνω, εντάξει, τώρα που μαλακώσαμε, να τα βρούμε κάπου. Είναι. Κατάλαβα, έχετε κι εσεί τα δίκια σα, εγώ το κατανοώ. Ναι, και γιατί δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση όπω έβγαινε πρώτα ε, και παρουσίαζε με τη στολή του και όλα αυτά. Άλλο θέμα αυτό. Ε, ναι,. Ε, γιατί ε... Δε, να πούμε τίποτα εκεί Από αυτόν τον το, το Γιάννη που έχει το. Τον είχαν δεκά... κόψει, ξέρετε. Στον αλφα τον είχαν λογοκρίνει Ναι, ώριμο Ναι, θα δούμε τώρα, μπορεί κάτι συζητάμε, θα δούμε Να βγούμε σε αυτό το βορτάκι ναι. Να τα πούμε ρε παιδιά Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω Του Ιάκρου τελείως, ναι, κατάλαβα ναι, Τα μικρά ναι, παιδιά θα βλέπουν και εκεί στην τηλεόραση ναι. Είναι αργά, νομίζω το βάζετε αργά τώρα. Αντάξει, άρα μπορούμε να λέμε σχόλιο. Κατάλαβα. Ναι, εντάξει. να σα πω κάτι. Είσαστε καλά, παιδιά, φανταστικοί, έχετε ταλέντο. Βέβαια, δεν δε, δε μπόρεσα να έρθω να δω αυτή την παράσταση που διαφημίζεται. Για... Πώ ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, Κατάλαβα. Σε, <σχεσ> στην πρώτη <σχεσ> ευκαιρία, ελάτε. Από πού ήρθατε, επιτρέπετε? Από την Εδιψό. Ναι, εγώ είμαι από τη Δεν πειράζει. Δεν έχω χωριό, δυστυχώ. Ε, δεν Για είναι ούτε προνομιούχη. Και εμεί που έχουμε χωριό, το κάψαμε. Λοιπόν, άντε να είστε καλά. Κοίτα, που φιλώσαμε. Είδε. Σα ακούω πάντα. Άντε να είστε καλά, γεια σα. Μπορεί να ξεκινήσατε και στραβά, εγώ καταλαβαίνω. Άντε, γεια. Μωρό μου. Μι το με Είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, Σα το λέω τώρα ο ιστορικός επιστήμος, στην ιστορία Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμός, είσαι το καλύτερο σύστημα στα ανθρωπότητα. Και όταν είναι σε κρίση βγάζει και το φασισμό, που είναι από τα έγκατα του καπιταλισμού, για να λύσει, αν λύσει, τα θέματα. Δύο μηνύματα θα σας διαβάσω. Ένα είναι από τον Νίκο, εδώ στο... Το reindipapakiparpolitiker.gr λέει Καλησπέρα. Το κρίμα είναι ότι αρχίσαν όλοι να μιλάνε για κόκκινους και μαύρου κρατώντα ίσε αποστάσει για τα γεγονότα στη Σταυρούπολη. Οι ίσε αποστάσει σηκώσανε το χέρι των φασιστών, όπου βάρεσαν συμμαθητέ του. Ανθρώπου που μέχρι και πριν μια εβδομάδα μπορούν να πίνανε καφέ μαζί. Αυτό είναι ο φασισμό. Και ένα δεύτερο μήνυμα από τη Μαργαρίτα που έρχεται στο mail. και λέει, οι έξω από το σχολείο τη Θεσσαλονίκη, εισαγωγικά το έξω, «Η έξω από το σχολείο τη Θεσσαλονίκη είναι πιο επικίνδυνοι και πιο δυνατοί, γιατί έχουν καλύτερο όπλο από τα φασιστόειδή, την προκήρυξη για το δίκαιο αγώνα του. Αυτό τους πονάει και του σκοτώνει. Αυτό το χαμόγελο και αυτόν τον ουρανό δεν μπορούν να μα τα πάρουν. Καλή δύναμη σε όλου εμά, του απ' έξω, μέχρι την τελική νίκη μα. Επειδή λέγαμε στην αρχή τη εκπομπή, για του έξω από το σχολείο. Ε, θα ακούσουμε τώρα κάτι που το έχουμε ακούσει αρκετές φορές αλλά νομίζω γίνεται επίκαιρο, πάντα στη γραμμή Μπρέχτ ότι μπορεί να ε, το τέρας να έχει πεθάνει αλλά η σκύλα που το γέννησε είναι ακόμη έγκυος, εγκυμονή μπορεί να είναι η ηγεσία στην φυλακή αλλά με αυτά τα φαινόμενα ε, δεν ξεμπερδεύει κανεί είτε με δικαστήρια, είτε με αστυνόμευση είτε με το να εξομοιώνεις καταστάσεις, είτε με το να κλείνει τα μάτια και να λες δεν με αφορά, η Σταυρούπολη είναι μακριά. Εμείς εδώ στην Αθήνα ή στη γειτονιά μας είμαστε σε άλλη κατάσταση, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, δεν έχουμε τέτοια. Και επειδή λοιπόν το τέρας και η σκύλα είναι πάλι έγκυος, να ακούσουμε όταν ξανά ήταν έγκυος δεκαετίε πριν, τι ακριβώς και πώς ε, μεγάλωσε η εγκυμοσύνη και που κατέληξε όλο αυτό. η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 18,3%. 1932 βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. Βουλευτικέ βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Αυτό ω υπενθύμηση και ω απάντηση και σαν έναν Κροατή που στην αρχή τη εκπομπής ο Γιώργο είπε ότι δεν είμαστε φασίστες, είμαστε πατριώτε, εθνικιστέ, αγαπάμε την Ελλάδα κτλ. κτλ. Ακριβώ τα ίδια έλεγαν και οι Ναζί στην Γερμανία τότε. Και για τον ίδιο ακριβώ λόγο του ψήφισαν και οι Γερμανοί. Σε άλλε συνθήκε βέβαια, με συμφωνίε που είχαν προηγηθεί μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε ένα άλλο εντελώ περιβάλλον. Αλλά όλοι το κάνουν για κάποιον άλλο λόγο στην αρχή. Και επειδή είμαστε εδώ. αρκετά χρόνια μετά την επανεμφάνιση της χρυσή Αυγής την είσοδο στη Βουλή, τη δολοφονία Φίσα και όλα τα άλλα που έκαναν δεν δικαιολογείται κάποιο να μην ξέρει και να καλύπτεται πίσω από φράσεις εθνικιστής πατριώτης Φασίστα είναι φασίστα με ό,τι αυτό συνεπάγεται δεν έχω την ελπίδα ή την αναμονή να το καταλάβει κανείς αλλά όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει δεν έχω την ελπίδα να το καταλάβει ο ίδιος Γιατί αν το είχε καταλάβει μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν θα δήλωνε ούτε καν εθνικιστής ούτε καν πατριώτης τέτοιου τύπου. Τέτοιου τύπου Γιατί όλοι σε αυτόν τον τόπο έχουμε γεννηθεί, τον πονάμε. Αλλήλω μόνο. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Όταν κάποιο δικό θέλει κάτι πολύ και τον Το αγάπημα, Το ανάγκη πολύ. Το... Το Tocelo, tocelo, το tocelo. Tocelo, tocelo, tocelo. ¿Cómo Η Μέρκελ ζητάει από το 2009-10 τη ΔΕΗ. Δεν κάνω λάθο. Τέα mm. πενταργή. Θέλει την ενέργεια, ρε φιλέ. Μίλα μου. Με αποτέλεσμα, εμεί να μην τη δίνουμε τη ΔΕΗ. Γιατί είναι κρατικό οικοδιέτη, είναι φυτόριο ψηφοφόρων, έχει τα πιο πολλά προνόμια. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, παίρνει 2 2800. Πώ το λέει. 2800. Παίρνει σύνταξη. 2200. Η ανταποδοτικότητα είναι τεράστια στη ΔΕΗ. Δηλαδή, έπαιρνε 1000 ευρώ. Θα 1200 να πούμε σύνταξη. Και τώρα τι το δίνουνε. Τώρα. Βέβαια. Τώρα. Ρε <Ρευλάκα> βλάκα γυμναστισιάκαι. <Ρευλά> το 95 μα είπε όλοι οδηγοί τον μπούλο και όποιο θέλει κάνει διανομές με δικά του φορτηγά. Αυτό το έχουν οι εταιρείες εδώ και 40 χρόνια. Εσείς τώρα τα ανακαλύπτατε ρε παλιό μα και σπομούνια. <Ρευλά> Την Αμερική ζουνε κάτω από γέφυρες εδώ και 40 χρόνια, αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μένουμε και εμείς στις γέφυρες Γιατί εμάς οι άστυγοι πόσα χρόνια μένουνε κάτω από τις γέφυρες Πέντε ]Sí. χρόνια <οκαινός> Άκου τον ηλίθιο, άκου <οσί> <ακού> τον ηλίθιο <όλαι> <όλαι> Δηλαδή ό,τι συμβαίνει πριν από 40 χρόνια πρέπει να τον υιοθετήσουμε για καλά <οκει> Δεν κατάλαβα έχουμε δεσμεύσει με τους εταίρους μας, Άισιχτήρ Όταν σε είχα πάρει και σου είχα πει ο γυμναστηριακό είναι ο Μαλάκα, μου λέγε: Όχι, έχει άδικο, έχει άδικο. Μου λέγε: Έχει άδικο. <συμναστηριακά> Είπα εγώ ότι είσαι άδικο απ' την αρχή. Μαλάκα το θεωρούσα. Έλα να το δει αν θε. Μου το, να το δει άμα θε. Δεν θα το βάλω, Όχι. Θα το βάλω, Όχι. Βρέστο ρε παλιό Μαλάκα, θα μου πει σε μένα. Αγαπάω όμω, αγαπάω πολύ. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Γεια. Ναι, γεια σα, Γεια. Ο Γιώργο Φωτιάδη, μου καραγκιόζω παίκτη. Τι κάνει. Γεια yeah, σου, καραγκιόζω παίκτη. Ναι. Yeah. Σε πήρα να σε ενημερώσω, και αν θε να το δημοσιεύσει, αυτό το Σάββατο στι 7 το απόγευμα, στο πρώτο δημοτικό Ιστιαία, θα γίνει μια παράσταση καραγκιόζη για την στήριξη των πυρόπληκτων του Δήμου. Ωραία. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 4 ευρώ. Ο χώρο είναι ανοιχτό. Δεν χρειάζεται κάποιο πιστοποιητικό εμβολιασμό ή self -test, μόνο η χρήση μάσκα. Αν δεν να πάει καλά, καλά. επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε έτσι... να στηρίξουμε. Είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε και. Καλή για. συνέχεια. Καλησπέρα σα! Καλησπέρα! Πόσοι είστε! Καλά! Μπράβο, χαίρομαι! Λοιπόν, αύριο συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή γράμμα. Από του βούλγαρου φασίστε, κατακτητέ, αντίπεινα εξέγερση των ανταρτών εναντίον του άξονα. Ήταν η δεύτερη, σε, η δεύτερη σε σειρά εξέγερση. Η πρώτη είχε γίνει στη Σερβία και η δεύτερη έγινε εδώ στη δράμα. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο παππού μου, 60 ετών. Θέλω να αφιερώσει ένα τραγούδι. Επέσατε θύματα, αδέρφια μου, Για όλου αυτού που έχασαν τη ζωή του, για να είμαστε σήμερα εμεί ελεύθεροι. I can Από μέρο πουλούσεται στον ήλιο και στα γέρι, Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω. Και την περισχιόνιότυπα στη ξέρει. Μα πάρετε να δοκιμάσει τα χολέρα, παντώντα πάνω στην ανεμελιά σου. και δίπλα σου φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου. Μα Λόσει από λέρα! Παπάντα πάνω στην ανεμιά σου. Και κιλά σου να φτάσει κάποια μέρα να χάσει τα τάξει, τα